Έλαρε η αποστολή του και του συνέχεια να Ε του και του έτσι ας... κάνει συνήθω, του και του! Α, Αυτό να μου πει. Θέλω να σου πω, Ήθελα, είχα μια απορία τώρα που άκουσα το Σίμνιο. Εσύ με ποιον είσαι, με την Τζούλια, για με τον άλλον. Με ποιου είμαστε εμεί, Με το καλό θέαμα. Με το... Α, αυτό είναι. Η Α. Τζούλια έδωσε ένα θέαμα πριν από κάποια χρόνια. Εντάξει, ναι. δεν ναι. με αφορά. Τώρα ο Μένιο δίνει καλύτερο θέαμα, προσφέρει. Η προχδεσινή τσότα στη Βουλή ήταν καλύτερη από την Τζούλια. Ναι, ναι. Που, που... στο κάτω-κάτω η Τζούλια ήταν και λίγο προβλέψιμη. Να τα λέμε και όλα αυτά τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Μπράβο στου νεοδημοκράτε που βγάζουν τέτοια αστέρια. Παλαιού συναδέρφου. Όταν άλλε δοκιμάζανε σαμπάνια τη δεκαετία του 90, η Τζούλια ήταν αγέντη. Άσε μα αγάπη μου. Ε, ναι, πονάω βρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνω. Άσε με πρέ... τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Τα σ... παλαιομοδίτικα. Τέλα τέρμα, λάκα. <μήρια> Σήμερα σ... σ... σ... έρχεται η κακοκαιρία. Πώ λέγεται η κακοκαιρία Τζούλια. Έτσι πρέπει σ... σ... να τη λένε. Η κακοκαιρία Τζούλια. Να θυμίζει κάτι. Να παραπέμπει στο θυμικό μα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Ναι, και να βγάλουν και τα μηχανήματα. Είναι έτοιμοι να κάνουν πλάνα, τα αλάτια και σ... ταξίδια. Πια <μήρια> μηχανήματα. <μήρια> <μήρια> <μήρια> <μήρια> <μήρια> Τα που έχουν να βγάλουν έξω είναι οι κάμερε που πληρώνουν τα πετσμένα. Αυτά είναι τα μηχανήματα για να δείξουν πόσο κακέ είναι οι εταιρείε και πόσο καλό το κράτο. Άσε μας. Β. Αθηνών. Γεωργιά τη Πυρίδων Άδωνης. Ναι. Νομός Χανίων, Πολάκης Πάβλος. Ναι. Το ότι ψηφίσαν ένα μνημόνιο μαζί του κάνει οι ίδιου. Δηλαδή... Αν είναι δυνατόν. Όχι, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα για να πιστούμε. Άλλο ένα <σ μνημόνιο. <σ κάποια μέτρα. Πώς... Να ψήφισαν και ένα νομοσχέδιο έκτρομα μαζί. Κάτι, να πιστούμε. Εκεί το στα Σταμάταρε να μιλήσω. Α, σε κάρφωσα. Με κάρφωσε. Το χάλασα, α, ε. Ούτε χάλασε. Να σου πω κάτι άλλο. Πε στον άλλον, ναι, ότι τη γυναίκα του ναυτικού δεν την κάνει πάσα γιατί δεν είναι η διοκτησία Δεν είναι η διοκτησία μα. Μ' Η γυναίκα σου έχει την αυτοδιάθεση του εαυτού τη και του σωματό. Σταφό. <σίλωστη> ωραία. Αφός, έτσι. Στέλνω μήνυμα από Δεν είναι ιδιοκτησία μου. Μπράβο. Όχι <σκάρυνε> μ' αρέσει. Μ μπράβο. Σωστό είναι ότι δεν είναι ιδιοκτησία σου. Εγώ στέλνω τώρα έτσι. Τι θε, Αμαλάκκα. Η ιδιοκτησία σου είναι. Αγαπητή. στέλνω. Το ρωτήσω τον Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα παρήσταχτα τη κοινοβουλευτική μα αστική δικτατορία πώ γίνεται το 2010 που είχαμε 130 δισεκατομμύρια έλλειμμα και μπήκαμε με τα στοιχεία τη Ελστάτ τότε το μνημόνιο. Τώρα να είμαστε στα 400 δισεκατομμύρια 500 και ο Θεό ξέρει, μάλλον δεν ξέρει κι αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Μπορεί να μου πει, να μου δώσει μια απάντηση, μάλλον όχι εσύ, αυτοί που κυβερνάει και αυτοί που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, Α, παπα, τι δεν το αυτό, τι ήταν αυτό, Απότομο. Δεν καταλαβαίνω την έλλειψή σου. Μην γαμμπτέτε, κύριε, μη εντάξει. Και το και που ψηφίζουν για. Ομιλείτε ελληνικά. Μιλώ πολύ καλά τα ελληνικά. το ελληνικό, α πούμε, του Μουχαμέτος. Ο δεν είναι αυτό το και Γεια Have you been to Atikio Have you been to Atikio I have not been to Τις μέρες που έπρεπε, σα μαλάκας. Α, τώρα, χάσαμε τις αγωγές. Have you been του I have been κατεχάκι, αλλά στην Katehaki δεν υπάρχει ευθύνη γιατί να κάνεις την Katehaki ως με αγωγή, γιατί να κάνεις αφού σωστά. τον εαυτό Να βάλω, να, να βάλω μια περίφραξη, να την πω δικιά μου. Αφού δεν ανοίξει κανέναν, να βάλω δυο κότε μέσα, να βάλω ένα κλεισάκι και να πω το είχα παιδιά δικό μου. Είναι φέρτε μου και ρεύμα. Και θα το πουλά μετά για κλαπάκι και τέλο. Ό,τι θέλω θα το κάνω, δεν σου δίνει λογαριασμό. Βάλε και δύο στο Το κάνω αν θέλω και ιδιωτική οδό. Ιδιωτική οδό που θα δίνω δύο χιλιάρια, ξεμπερδεύω να κάνω ό,τι μαλακία θέλω. Έμεινε σχέση μόνη στην κατεχάκη. Γι' αυτό θα τραγουδώ. Καμιά φορά σε μισό τ' λέει, έλεο. Αμπα! Τι αμπά. Και μη μου κάνεις πάρα πολλά δεν παίρνω. Θα σου κάνω. Θυμηθείς να πάρεις και τώρα και δυνιάζει κιόλα για δεν μέσος! Ε, όχι. Έλα φυλαρά και όχι, εδώ, εδώ που είμαι τα τελευταία 20 χρόνια. Πού είσαι την τελευταία 20 χρόνια. Τελευταία 20 χρόνια, την ίδια άρα στο ίδιο μέρο δε Όχι αγάπη μου, όχι γιατί έχει πάνω από 6 8 μήνε να πάρει. Το μετρά μου. Άρα τόσο καιρό δεν ήσουν εδώ κάπου αλλού το Εδώ ήμουν μου ρεφίλε, εδώ, εδώ. τι το πει πολύ ότι τα βρει και δουλειά. Όχι. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Η ζωή τα πάρω, μου χρωστάει, μου Σου μου δεν του χρωστάω, από 12 10 πελάκι. Κυριάκος λέγεται, όχι ζωή, Κυριάκος αυτός που σου χωριστάει. Ναι, παραπολιτικά είναι. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, να σα πω κάτι. Ο Άδωνη, όταν ήταν. Παπαπα, συνα... πα, έχει να... ρίξει το επίπεδο με το καλή μέρα. Ναι, τι. Ναι, ο ο Άδωνη, όταν ήταν στην αγκαλιά, το άλλο φρούτο του καρατζαφέρι, Έβγαινε στι τηλεοράσει και έλεγε με καμάρι, μνημονιακότερο των μνημονιακών είμαι εγώ. Να είμαι ο πιο μνημονιακό βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με διαφορά. Αυτό έλεγε, και μην πείτε ότι μου παίρνει ο Τόμψεν τι δόξει, άμα Yeah. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Έχω βαρεθεί! Να κάνω το αυτονόητο και να παίρνω τη δόξα τόμψα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Εμένα μ' αρέσει κάτι πουθενάδε, κάτι τίποτε που έχουν και εκπομπέ που βγαίνουν και λένε για του Σιριζέου τώρα. Ah. Ότι yeah. θαυμάζουν oh. οι δικτάτορε. Oh. Αλλά τον Άδωνο με τον Πατακό δεν τον θεωρούν δικτάτορα τον Πατακό. Ένα σκατό, και ένα σκατό είναι οι Σιριζέοι. Για μένα ένα είναι το κόμμα. Ένα και μοναδικό. Φελόπουλο! Τι! Α ah. μην τρέχουμε! αλλά Τι? Κάπα, κάπα, έψιλο. Κάπα, παπα, πα, παπα, παπα, παπα, Παπαρατσέγκο. Πα, πα, Άντε γεια σας. Άντε γεια. Τι? Δε σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, να πούμε και τα δικά μα. Αυτό το μου πάνω ο Σπύρο, ο Σπυρίδωνα, ναι με το καλλιτεχνικό άνδρα. Μην λέτε έτσι, μη λέτε έτσι, δεν ξέρω ποιον εννοείται. Για πες για έναν Σπυρίδωνα, ναι. Το Σπυρίδωνα με το καλλιτεχνικό άνδρα. Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Ξέρω, ξέρω. Μην το πει για να περάσει το μου πάνω. Πάν παρακάτω. Τώρα είναι ευχαριστημένο που του έχουμε περάσει σε βάνα του όλου ένα εκατομμύριο. Δεν με νοκούσαν Κοίταξε, είναι μια πρωτιά όμω αδιαμφισβήτητη πια. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Τι δεν γίνεται! Εναι πάντα, πάντα, πάντα είμαστε φιλικοί. Ωπα, δεν θέλω να είστε μίζεροι που λέει <σχελί> ο Μπακογιάννη, μην είστε <σχελί> μίζεροι. Η <σχελί> πρωτιά είναι πρωτιά φιλέ! Μόκο! Μπράβο, <σχελί> ναι! Μόκο! Μόκο. Πρωτιά στα αρνητικά είναι άλλο καπέλο, έτσι. Η πρωτιά είναι πρωτιά, τέλο. Μπράβο, τελείωσε. Πάντω φιλέ, ότι ο λαό και οι ηγέτε του. Φιλά στα κολομέλια, σ' αγαπάω, σα ακούω καθημερινά. Φιλάκια στην ασκαλίτσα. Αλλά έχει και κομμένη ει τώρα και δεν παίρνει τηλέφωνο. Φιλαράκι, έρωτα, φιλέ. Η φάση σου είναι έρωτα είναι θαρό, ότι αι Έρωτας είμαι Ό,τι νιώθω αγγίζω και ζω Δεν ξέρω τι εννοιοποιητής, εγώ πάντως το ζω φίλε Και θα το ζήσω γιατί γουστάρω και η ζωή είναι ωραία Και την αγαπάω ρε φίλε, την αγαπάω Σ' αγαπάω κοίτα Μπροστά σου λιώνω σαν γιονείς Σ' αγαπάω κοίτα Μη μάρουσθεν είσαι αμάν Να σου πω κάτι, δεν αναφέρετε τίποτα για αυτά που γίνονται στον Καναδά. Τέταρτη μέρα, αποκλεισμένο ο πρόεδρο. Να δούμε ο κούλη και ελικόπτερο θα έρθει να τον πάρει πάνω από το μαξί μου. Θα έρθει? Να το βλέπει. Ακόμα στα ελικόπτερα είμαστε. Δεν έχει βρεθεί μια υπόγεια σύραγγα να είναι και πιο κοντά εκεί που του πρέπει όλοι αυτοί. Στου υπονόμου. Τι! Μπορεί και με ραφάν να το μεταφέρουν και μετά. Τα χελονιτζάκια μαλάκια ήταν που ξέρανε όλο το υπόγειο σύστημα. Τέλο πάντων τώρα. Έλα, χάρηκα. Χαρήκα και εγώ για. Τυχαία η σύγκριση με ρε έτσι. Έλα καβάρι, πήγα. Καλά, εσύ. Εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου. Γιατί μα κυβερνάνε αυτοί που στο σχολείο βγάζανε 13 και διαβάζαν όλη την ώρα. Αυτοί βγάζανε 13. Αυτοί βγάζανε 19, πληρωμένο, όλα 19. Ε, αυτοί. Πήγαν σε σχολεία που η συμφωνία ήταν το παιδί μου να τελειώσουμε 19 για να πάει στο Κολάμπια. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ένα, ένα άλλο σχόλιο θα θέλω να κάνω. Γιατί δεν υπάρχει μέσα όλου αυτού. Όλοι είναι, πώ να το πω τώρα. Είναι πολύ ξενέρο τη. Δεν είναι. Ποτέ δεν το πω Δεν είναι. Καυλοκίνητο, ρε παιδί μου. Μάρι. Δεν είναι αυτή. Με λίγο, αλλά το θέμα κάπω είναι υπερδυτικό έτσι κι αλλιώς. το πω παιδί μου, ναι, καλά το πει. Είναι λουλουλάκια να πούμε. <συλίξε> δεν είναι. Δηλαδή, έναν είχε αυτή με η παράταξη το μημαράκι, αυτόν τον περατάξανε. Να ρωτήσω, σύμφωνα με τον περιοριντικό έλεγχο, οι μανάδε των δημοσιογράφων φαντάζομαι ότι το έβλεπαν για πολύ ωραίο το πλυντήριο. Γι' αυτό ξεπλένουν οι δημοσιογράφοι κυβερνήσει. Εσύ, Και σε περιμένω να βγει μια τηλεοπτική εκπομπή να κάνει αυτή την εικόνα με το νερό. Να λες, Έβαλα νερό με όπερα και βγήκε ο Μητσουτάκη. Έβαλα με χείρι με και έβγαλε βάλει φωτογραφία του Άδωνη. Αυτά είναι κολλά και για σένα και απορρογ Λοιπόν, εμεί εδώ στη Μακεδονία. Πιον όταν χιονίζει χιονί, νύχτα μέρα. Τι έγινε και στράβησε εκεί σε εσά. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέστε τη βράδυ. Δεν μιλάει καλά για τη Μακεδονία. Η Ελλάδα είναι μεχτήλα, τα έχουμε πει αυτά. Αγώρι μου, μήπω ήταν. Είδαν... Τη Μακεδονία την πουλήσαμε, πάει, άστο. Μήπω ήταν το βίντεο γοντιμώματο και κάτι έπαθε και κάτι πάσα τη πρωτεύουσα. Ναι, ναι <στοί> κοιτάγ για τα χιόνια και φοβήθηκε μηγενήσουν άνθρωπο. Το στρίψα, δηλαδή. Θα δει τώρα τι θα γίνει στι επόμενε γέννε. Πόσοι <στοί> άνθρωποι ήταν μέσα στη. Να την κοίταω 5.000. 5.000 ον άνθρωποι θα γεννηθούν. Όχι, ωραία! Άστα, Πάει τι ωραία είναι. δεν είναι. Αν σκεφτεί ότι Τα... το καρό του δεν βγαίνει εύκολα, καλά μπαίνει. <laughs> Λαμπάκια, θα βάλει και λαμπάκια ο Μπακογιάννης Γιατί έχει λαμπάκια όχι ο άνθρωπο. Για να φωτίζονται. 5.000 είναι ωραιότατο με τα λαμπάκια να φωτίζονται. Ο Μπακογιάννης γιατί τον μπλέξαμε τώρα το παιδί που τα κάνει μια χαρά όλα τι καλά. Και είναι και πρώτο σε ένα φυλάδιο που έβγαλε ένα περιοδικό στην. Ε, ε, ε, είναι πρώτο μία... σε ένα φυλάδιο. Δηλαδή σε αυτό το φυλάδιο δεν ήταν κανεί άλλο πρώτο. <laughs> πρώτο ήταν ο Μπακογιάννης σε αυτό το φυλάδιο, νίκησε το φυλάδιο. Πρώτο ήταν μόνο στο και βγήκε Ναι, αλλά ολόκληρο φυλάδιο. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Βέβαια και ολόκληρη έρευνα έχει. Ναι. Ο άλλο λέμε γέμισε ολόκληρο στάδιο παράδειγμα ξέρω σε μια συναυλία. Αυτό που γέμισε ολόκληρο φυλάδιο και βγήκε πρώτο γιατί δεν το λέμε. Γιατί έχει σημασία όχι... μόνο το στάδιο και όχι το φυλάδιο. Άισε χτύρ. Για τίποτα δεν είστε. Και το φυλάδιο το εξωτερικό έχει δώσει εντό τη Ελλάδο. Τι θα ήταν τη Ελλάδο. Τη Ελλάδο γνωριζόμαστε. Είναι τη λίστα πέτσα συγκεκριμένη αυτή που θα βγάζανε. Στο εξωτερικό έβαλε ένα άσχητο όνομα εκεί πέρα να τον βγάλει πρώτο. Είχε κρατήσει ένα, ένα όνομα. Είχε πληρώσει τη σελίδα, ξέρω εγώ, το domain που λέμε. Η μαμάκα θα Η μαμά καθάρισε, η μαμά καθάρισε, έκλειγε το μωρό και είπε τι να το κάνω, να το βγάλω πρώτο γιατί τον είχαν στα αζήτητα και Τώρα τι είναι στα ζητητά, στα πάλι Πάλι στα ζήτητα, πάλι. είναι, πάλι στα αζήτητα είναι Αυτό ο Κιμ Κούν να ζει άραγε, μήπω αυτοκτόνησε. Δεν ξέρω, μαλακίζεται. <σφυλίωσαι> θα έπρεπε να έχει πατήσει το κουμπί από καιρό τώρα. Μαλαγίζεται. Καλά, το κουμπί δεν το πάτησε, αλλά μήπω αυτοκτόνησε, μήπω έκανε κακό στον εαυτό του, γιατί του πήρε τη δόξα αυτό ο Κούλη. Ο Γαμίλη, ξέρει. Απορώ. Να μάθουμε νέα. Του μάθε ή κάνε ένα ρεπορτάζ. Δεν έχω ε, μάθει κάτι. Κάτι λέγανε ότι έχει πεθάνει και τι είναι σαν το Σαββατοκύριακο του Μπάρνη. <σφυλίωσαι> και το μεταφέρουν από εδώ και από εκεί με γυαλιά για να μην φαίνεται ότι έχει πεθάνει mm. μετά κάπου τον βρήκανε κουρεμένο και αλλαγμένο με κάτι mm. πλαστικές μάλλον άλλο είναι, έχει πεθάνει σίγουρα αυτός mm, mm. δεν ξέρω, περίεργα τα πράγματα περίεργα mm. Τα, mm. τα πράγματα, τέλος πάντων από ηγέτες παγκοσμίου βεληνικούς εμείς έχουμε κούλι, ναι τυχαίο, δεν νομίζω